Κεφάλαιο Δέλτα, σελίδα 872 Στοιχη 1-13 Προσοχή, μήπω χάσομεν την αιώνιον ζωή. 1. Παραδειγματιζόμενοι λοιπόν από την τιμωρία αυτήν του Ισραήλ, αφού υπολείπεται νέα υπόσχεση του Θεού να εισέλθουμεν στην αιωνία ανάπαυση, η στην οποία μετά τη δημιουργία του εισήλθε και αυτό, α φοβηθούμεν, μήπω φανεί κανεί από εσά ότι καθυστέρησε και ω εκ τούτου μείνει έξω και αποκλειστεί. 2. Πρέπει δε να έχουμε τον φόβο αυτών, διότι και εμεί έχουμε λάβει την χαροποιών υπόσχεση της καταπάυσεως, όπως και εκείνοι έχουν λάβει την υπόσχεση για την γήνη τη επαγγελίας. Δεν ωφέλησε όμω εκείνους ο λόγο της επαγγελίας που οίκουσαν, επειδή σε εκείνος που τον οίκουσαν δεν είσαι αναμεμειγμένος και ενωμένος με πίστη. 3. Διότι θα έμβομεν στην αληθινή κατάπαυση όσοι επιστεύσαμεν σύμφωνα με εκείνο που έχει ήπει ο Θεός, Ωστε ορκίστην, όταν εφήμωσαν αντίον τον, ότι δεν θα εισέλθουν στην υγιή τη αναπαύσεω που υπεσχέθην. Και δεν εισήλθουν εκείνοι, και ότι τα έργα τη δημιουργία έγιναν εξ αρχής αφού το εκτίστηκε ο κόσμο και συνεπώ υπήρχαν από τότε έτοιμο και η κατάπαυση. 4. Ότι δε από τότε ετοιμάστηκε η κατάπαυση, αποδεικνύεται από το ότι έχει ήπει το πνεύμα το Άγιον ει κάποιο μέρο τη Αγία Γραφή δι' την εβδόμηνη μέραν τα εξή και κατέπαυσε ο Θεός κατά την εβδόμηνη μέρα από όλα τα έργα Του. 5. Και έχει λεχθεί πάλι εις το αυτό μέρο της γραφής. Δεν θα εισέλθουν στην κατάπαυσή μου. Άρα κανεί ως τώρα δεν εισήλθενε στην ετοιμασμένη εξαρχή αρχής κατάπαυσή. 6. Επειδή λοιπόν απομένει να εισέλθουν κάποιοι στην κατάπαυση αυτήν, και εκείνοι που έλαβαν πρωτύτερα την χαροποιών υπόσχεση περί δεν εμβήκαν αυτήν ένα καπηθείας, 7. πάλιν ο Θεός ορίζει καιρόν κατά και ορίζει τον καιρόν αυτόν όταν λέγει με το στόμα του Δαβίδ, σήμερον. Ο Δαβίδ που είπε το σήμερον έζησε πολλούς χρόνους ύστερον από τον Μωυσήν. Ύστερον λοιπόν από τόσου χρόνους που επέρασαν αφού το επι Μωυσέος ορκίστη ο Θεός να μην σέρθουν οι Ιουδαίοι στην επίγειον κατάπαυση ορίζει πάλιν το σήμερον σύμφωνα με εκείνον που ελέγχθη δια του Δαβίδ. Σήμερον, εάν ακούσετε την φωνή του Θεού, μην κάνετε διά της απειθίας σκληράς σα. καρδία σας. 8. Κι ας μη είπε κανεί ότι ο Ιησούς του Ναβί επέτυχεν έπειτα να εισαγάγει τους Ισραηλίτας στην γη της Απαγγελίας και Η Η σε εκείνη δεν είναι το αιωνία και αληθινή. Διότι, εάν ο Ιησούς του Ναβή είχε οδηγήσει στην αληθινή κατάπαυση. Δεν θα ομίλει το Άγιον Πνεύμα έπειτα περί άλλου καιρού κατά τον οποίο μπορούν οι άνθρωποι να κληρονομήσουν την κατάπαυση. 9. Συνεπώς απομένει και επιφυλάσσεται στους αληθινών λαών του Θεού κάποια αιωνία και ιερά κατάπαυσης, ομία προς την κατάπαυση του Θεού κατά το Σάββατο της Δημιουργίας. 10. Πράγματι δε πρόκειται περί ιεράς και αιωνίας περί σαβατισμού διότι εκείνο που εμβίκαινε στην κατάπαυση του Θεού, και αυτό ανεπάφθη από τα έργα του, καθώ ακριβώ και ο Θεό από τα ίδια του έργα. 11. Α προσπαθήσουμε λοιπόν με σπουδήν και επιμέλεια να έμβομεν σε εκείνη την κατάπαυση, για να μην πέσει κανεί στο αυτό παράδειγμα τη απειθία των Ιουδαίων και αποκλειστεί όπω απεκλείστησαν και εκείνοι. 12. Πρέπει δε να δείξουμε επιμέλεια και σπουδήν, διότι ο λόγος του Θεού, ο οποίος περιέχει τα υποσχέσεις και απειλάς του, δεν είναι νεκρό γράμμα. Είναι ζωντανός και δραστικός και κοπτερότερος από κάθε δίκοπον μάχεραν και ισχωρεί και σε αυτά τα διασπάστο στενωμένα βάθη του ανθρώπου είτε και στην ψυχήν και στις ανωτέρας πνευματικάς δυνάμεις του ανθρώπου και στι αρθρώσεις και στους μυελούς. Και στην ανεπίδεκτον ψυχήν προκαλεί πληγάς και τύψης ή στο τέλος δέκες κληρύνσεις που δεν θεραπεύονται. Και έχει την δύναμη να ερευνά και να κρίνει και αυτά σας αφανείς σκέψεις και ιδέες της καρδίας. 13. Και δεν υπάρχει κανένα κτίσμα αφανές και αόρατον ενώπιον του Θεού. Αλλά όλα είναι γυμνά και ξεσκεπασμένα εις τα μάτια Εκείνου προς τον οποίο θα δώσουμε λογαριασμόν και απολογίαν για τα σπράξεις μας.